να είμαστε λοιπόν εδώ καλημέρα, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλό τέλος τη εβδομάδα. Τώρα, πότε τελειώνει η εβδομάδα όταν έχετε τέτοια βάσανα και τέτοιε χιονιάδε, ποτέ. Όταν τελειώσει ο χιονιά. Πότε τελειώνει ο χειμώνα, όταν έρθει η άνοιξη και όταν δούμε καμιά λιακάδα. Γιατί αυτό ο ήλιο που έχει βγει δαγκώνει και δαγκώνει με δόντια πολύ άγρια. Δηλαδή, ούτε τα σαγόνια του Καρχαρία ανάλογε κανένα και να ήταν κυπτάμενο και να μην έχει αφήσει κολμπιθρό ξυλόρθιο. Έρχονται και τα λεγόμενα εθνικά Και το λέω τα εθνικά Ζητούμενα, όχι ζητήματα Ζητούμενα Είχαμε το κυπριακό Κολλημένα τα πράγματα Εδώ που τα λέμε έτσι όπως κόλλησαν χίλιε φορές που κόλλησαν Μόνο μήπως ε, πάνε τα πράγματα χειρότερα από ό,τι πάνε Η Ευρώπη ψαρώνεται Νεκροί, νοσοκομεία Στη Γαλλία αναβάλουν χειρουργία καρκίνου Για να αντιμετωπίσουνε τα κρούσματα τη γρήπη. Το ίδιο και στην Ισπανία. 400 λέει στη Λάρισα. Φτάνουμε εμεί εδώ στην Ελλάδα να μιλάμε την ώρα που όλα γκρεμίζονται για το χτίσιμο του αφορολόγιου. Του μέτρη το χτίσει, θα το χτίσει με το ηλεκτρικό, θα το χτίσει με το νερό, θα το χτίσει με, τις δέκο, με τι 10 με ό,τι είναι αυτό που λέμε είδο πρώτη ανάγκη, αυτό που οι άλλοι το λένε στρατηγικό τομέα και μπλα μπλα μπλα μπλα. Φάγαμε στη μάπα ένα ώρα μια εβδομάδα, την ώρα που το χιόνει πάγωνε του ανθρώπου στα δύο και στα τρία μέτρα σε εκείνη την κήμη που είναι πραγματικά για να κλαις τα νησιά τα οποία ούτε ή άλλως αυτά είναι εδώ που τα λέμε από τα καιρικά φαινόμενα για και τις κερικές συνθήκες με ελάχιστο προσωπικό άμα το ψάξετε στο βάθος βάθος του ειλικρινά αυτό που λείπει είναι τα χέρια, τα χέρια, τα εργατικά χέρια Σε όλες τις δομές, σε όλες τις υποδομές Στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διατηρηθούν τα πράγματα Είναι ο Real FM Στους 97,8 στην Αθήνα Στο 107,1 στη Θεσσαλονίκη Είναι ε, το τηλέφωνο 2 11 200 800. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα με SMS στο στένι το, το 19650 γραφετε Real και στέλνετε το μήνυμά σα στο 19650. για email. Η διεύθυνση είναι στούριοpapa.chm.gr. Η Λάνα Κανέλη, στο μικρόφωνο σας. Ο Αντώνης Μορδάκη έχει τον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Βάνα Ρεσβάνη. Στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου είναι η Νάνση Πούπε να και με φρέσκα τραγούδια. Καινούρια, λίγο άκουστα. Ίσα για να πάρουμε λίγο κουράγιο. Να το πάμε τριφερά. Τα προβλήματα είναι βαριά, είναι πολλά. Έχεις τον Καμένο να κυνηγά του δημοσιογράφους, τους δημοσιογράφους να κυνηγάνε τον Καμένο και έχεις και το υπέροχο όνομα της Αριάδνης να έχει δοθεί σε έναν χιονιά. Αμή η Αριάδνη ήρθε, μη το δεν έφερε για να βγούμε από τα πράγματα. Δεν άκουσα μια μέρα, μια ώρα, μια στιγμή από ένα στόμα υπεύθυνο σε περιοχέ που δεν είναι συνηθισμένε το χιόνι. Προσέξτε με, που δεν είναι. Όχι σε περιοχέ που είναι συνηθισμένοι και άνθρωποι. Στον Ευροκόπη, για παράδειγμα, στη Φλόρινα. Το ξέρουν το χιόνι, το ξέρουν το χιόνι. Μπορούν οι άνθρωποι, έχουν φροντίσει, σκέφτονται, μπορούν, έχουν τη γνώση, έχουν την εμπειρία. Σε περιοχέ που δεν το ξέραν το χιόνι, δεν βγήκε μισό άνθρωπο να του πει από τα μέσα. Αφήστε μια σωλή να ανοιχτεί Να τρέχει το νερό Μια βρυσούλα κάτι να μην ξεμίνεται από νερό Να μην παγώσουν οι σολίνες. Κανένας δεν έχει μιλήσει για αυτά τα βασικά τα θεμελιώδη πράγματα Και τώρα κάνουμε εδέ Ακούω εδέ Και μου γυρνάνε τάντερα Δεν ήξερα Δεν το έχω ακούσει Ότι υπάρχει τραγουδί του χειμώνα Και μάλιστα γραμμένο μόλις το 2014 Και να είναι Τραγουδισμένο από το Διονύστο Σαβόπουλο. Η στίχη είναι του Γιώργου Μιζάλη, η μουσική του Ευρυπίδη Ζεμενίδη Έχουμε να πούμε πολλά εδώ και σήμερα να σα πω Όταν θα είμαστε μαζί ως τις 6 Επομένως προετοιμαστείτε θα είμαστε το τις 6 Γιατί πρέπει να αρχίσω λέγοντας περαστικά Στο Γεωργίου you speaking Στο Γεωργίου you, ο οποίος είναι άρρωστος και πρώτο θεός Μέχρι την άλλη παρασκευή, ελπίζω να είναι καλά και να είναι εδώ να του ευχηθούμε από καρδιά περαστικά. Του έχω και αφιερώσει, αλλά τι κάνω μετά. Τι κάνω μετά εκεί κοντά στην ώρα του για να τι ακούσει. Ξέρω ότι ακούει, ξέρω γιατί. Μου ήρθε στο τηλέφωνο, σηκώνει το τηλέφωνο. Άρα ξέρω ότι είναι σε θέση να ακούσει. Σε όλου του υπόλοιπου, παρότι μοιάζει πιο αισιόδοξο και πιο ουσιαστικό, στην πραγματικότητα όμως είναι το μήνυμα. Όταν έχει χιονιά και κλειστεί μέσα, ποιο θα σε σώσει. ρε παιδιά, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, οι άνθρωποι θα σε σώσουν. Και επομένως πάμε να το ακούσουμε Φέρτε παλτά, φέρτε κουρβέτε και σκουφιά Ήρθαν τα χιόνια και τα κρύε στις αυλές μας Να ζεσταθούν επιτέλους οι καρδιές μας Τα, φέρετε παλτά, φέρετε κούπα, και σπουδιά. <Κι'> Είχαν τα χιόνια και τα κρύα στι αμπλέ μα. Φέρετε <Κι'> να βράσουμε, ροχήματα ζεστά. Μα <Κι' πέρατε> ζεστάουνε, επιτέλου οι καρδιέ ο για να οργανώσει βραδιές με κάστανα να γύρω από τη φωτιά τρεις μήνες μένει και επιμένει να ενώσει τους φίλους όλους σε σπίτα για γιορτίνα καλά πρωτού να φτισά το το σπίτι σου έχει χιονίσει κι όλα γύρω είναι λεφτά Φούχι μόνας δεν στην πάγο μένει μητισού, να σε σταδύμε λαδιό μας αγκαλιά. Μην φούχι μόνας ο σοβαρός για να οργανώσει, βράδυες με κάστα να τριγύρω από τη φωτιά. Τρει μήνες μένει και πηγαίνει να ενώσω τους φίλους όλους σε παιχνίδια γιορτινά Τι σου καλά προτού να βρεις το σπίτι σου. Έχεις χιονίσει κιόλα γύρω είναι αυτά. Είναι χειμώνα, δες την παγκομένη μύτη σου. Να ζεστά δούμε, ελεύθερο μας σαν Λοιπόν, είναι ο Real FM. Επαναλαμβάνω, αν θέλετε με κινητό να στείλετε το μήνυμά σα, η αποστολή γίνεται Real καινό no και φεύγει για το 19650. Επιμένω να το λέω μια-δύο φορέ γιατί έχει άλλαξε ο αριθμό, χρόνια είχαμε έναν άλλον, 19650. Και με email, η διεύθυνση είναι studio.papakirialfm.gr. Τι να πρωτοπιάσω από την επικαιρότητα, Πού στον κόρακα να σταθώ. Περάσαμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι ολόθερμο με τι άδειε. Τώρα βλέπει καθορά η απόφαση. Μία από τι τρει έτσι και άλλε τρει μετά. Που πρέπει να βγουν με βάση τι ενστάσει. Στο μεταξύ τα κανάλια καλά κρατούν. Η πρώτη εκπομπή του 2017 είναι για μα αυτή η σημερινή. Γιατί δεν είχαμε εκπομπή στι 6 του μηνό. Και έτσι μπορώ να ευχηθώ από καρδιά σε όλου και όλε καλή χρονιά, καλύτερη από την προηγούμενη βελτιωμένη σε όλους τους τομείς και κυρίως με μία ίσπραξη της εμπειρίας πώς θα βγάζουμε πέρα τα πράγματα. Γιατί τώρα έτσι όπως έχουν, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το να το σώσουμε. Εκτός αν πιστεύετε στο ΣΟΡΑ. Εκτός αν πιστεύετε στο ΣΟΡΑ. Και επιμένω. Δηλαδή, μα το Χριστό υπάρχουν στιγμές που θα έλεγα όποιος από είχε έρθει σε επαφή με το ΣΟΡΑ και πίστηκε και κινδύνεψ δεν πίστηκε, την πάτησε Στείλτε μας κανένα μήνυμα Να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα Γιατί μετά Θα καταλήξουμε σε εκείνο που καταλήγουμε παντοτε Ήθελες και τάπατες Και δεν είναι αληθές Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι Είτε στην απελπισία τους Είτε στην αδυναμία τους Είτε στην άγνοια τους Ή να ξεχωρίσουν την ήρα από το στάρι Όταν εμφανίζεται μπροστά του Στην κατάλληλη στιγμή ενίοτε και με ράσω και με σταυρώ και να μην είναι παπά. Ε, και με στολί και να μην είναι αστυνομικό. και με κουστούμι και γραβάτα και να τον πηγαίνει γραβάτα αντί να τον πηγαίνει αυτό στον εαυτό του θέλει δηλαδή μια διαφορετική προσέγγιση αν μείνω στο Κυπριακό το Κυπριακό πρέπει κάποιος να καθίσει να το καλοσκεφτεί από την αρχή με θυμάμαι εδώ, σε τούτη εδώ την εκπομπή σα έχω και μια είδηση σήμερα που δικαιώνει το να ακούμε για να ψάχνουμε και εννοίωτα να προβλέπουμε για να δούμε πού πάνε τα πράγματα. Βλέπετε πως εξελίχθηκε το Συριακό. Θυμάστε το ότι εδώ την εκμομπή σα έχω κάνει πριν από ένα περίπου χρόνο, μπορεί και κάτι, κάτι παραπάνω, ένα μισό χρόνο, κουβέντα για το Ερμπίλ. Τα αρχαία Άρβιλα, για τους αρχαιολάτρους. Αυτούς που πάνε και οργίζονται σε κάτι ιδίες, σε κάτι ήρες, σε κάτι τέτοια, πίσω-πίσω στον 21ο αιώνα δηλαδή σε κάτι αγάλματα που είναι πάρα πολύ ωραία για να τα βλέπει, πάρα πολύ ωραία, να τα μελετάς, να τα καταλαβαίνει, να τα αναλύει. Πείτε ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά τώρα να κάθεσαι να ορκίζεσαι, γονικλίνει και γονιπετή, ο Δία, ο Άρη, δηλαδή κάπου ρε παιδάκι μου, τι να σα πω, ξέρω εγώ. Δηλαδή σου φταίει ω ώρα μετά. Όταν πιστεύει ότι θα φτιάξουμε και τίποτα βωμού, θα σφάζουμε και σφαχτάρια, εδώ δεν έχουμε να φάμε κρέα και θα τα αποδίδουμε και μετά θα κοιτάμε και τα κόκαλα για να πούμε τι θα βγει. Στι σκοτεινέ εποχέ επανέρχονται και σκοτεινέ δοξασίε. Δεν είναι όμω δοξασία. Για παράδειγμα, υπάρχει έτσι μια αντίληψη ότι επειδή οι Κούρδοι την παίζουν ε, πολεμικά με του Τούρκου και προσπαθούν, ε, είναι πολλά εκατομμύρια Κούρδοι στην περιοχή, έτσι διασκορπισμένοι και στη Συρία και εδώ και εκεί και παραπέρα. Το Αρμπίλ, σα θυμίζω, είναι μεταξύ Μοσούλη και Κυρκούκ. Άμα το δείτε στο χάρτη, είναι στο βαράχι, στη μέση στην καρδιά. <coughs> Όταν σα έλεγα ότι εκεί βρέθηκαν Έλληνε που κάνουν επενδύσει, υπάρχει αφορολόγητο. Λειτουργούν τα πάντα. Τα ξενοδοχεία είναι των πέντε αστέρων. Υπάρχει μια ασφάλεια. Στα 20 χιλιόμετρα και στα 30 αριστερά και δεξιά του Ερμπίλ γίνεται το χαμό. Ο κακό χαμό. Πέφτουν ευώβε, γίνονται βομβαρδισμοί, υπάρχουν οι πρόσφυγε, οι εικόνε που βλέπετε, οι διωγμένοι. Όχι, εκεί. Άπασα, η ανθρωπότητα έχει πάει εκεί. Δεν είναι που η Ελλάδα άνοιξε γιατί τότε έτσι την είχα ξεκινήσει την ιστορία. Δεν είναι οι βορειοαναδίτητε που πρίγονται σήμερα από το χιόνι που επενδύουν εκεί κυρίω στην περιοχή. Δεν είναι που έχουμε απευθεία πτήσει, παρακαλώ, το ξέρατε. Αθήνα Ερμπίλ, Θεσσαλονίκη Ερμπίλ για να τα θυμίζω, για να καταλάβετε ποιος πάει να φτιάξει μια πολυεθνική τύπου Κονγκο, τύπου Κατάρ, κατάσταση εκεί και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό όταν ανοιγούν προξενία και τέτοια, πλακώνουν στρατά, μυστικές υπηρεσίες, μεγάλα συμφέροντα, στρατιωτικές μονάδες, μπλα μπλα bla bla bla άνοιξε χτες στο Ερμπίλ Ποιο νομίζεται, η Ιαπωνία Άνοιξε προξενείο. Υπέγραψε, λέει με, γιατί έχουμε δημοκρατία, ελευθερία, μία σειρά από πράγματα. Υπέγραψε με τον γιο του Μπαρζανί, του ενό από του δύο Κούρδου ηγέτε, τον Ταλαμπανί από τη μία μεριά, ο Μπαρζανί από την άλλη. Μιλάμε για ανεξάρτητο κουρδικό κράτο που μπορεί να είναι δύο κουρδικά κράτη. Για να θυμίσω λιγάκι στο πίσω μέρο του μυαλού, τι ήταν οι Τσέτε όταν εμεί μιλάγαμε αλλιώ για του Τούρκου. Αν έχετε την αίσθηση. Ποιος έχει ενδιαφέρον να πάει στη μέση μιας φωτιάς του πολέμου για να ελέγχει την ενεργειακή δίωδο τότε θα καταλάβετε από την ώρα που το Ισραήλ πρόκειται πολύ σύντομα να αρχίσει την άντληση πετρελαίου στο οικόπεδο Αφροδίτη 10 δεν θυμάμαι πως το λένε στην Κύπρο πως θα λυθεί το Κυπριακό και πως ακυβικά πετρέλαιο θα πρέπει να ξοδευτούν αντί για μελάνη διαφόρων υπόγραφων έτσι, για όσους θέλουν να παρακολουθούν τα πράγματα και να τα συνθέτουν θα σας παίξω ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ η μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου το ανθρώπον έργα με μια εξαιρετική φωνή πολύ διαφορετική σαν διασκευή που θα σας φτιάξει την καρδιά Μίνα Παπα Θα με δικαιώσει αυτό που θα ακούσετε Πε και το χειμώνα αγωτό, λές και πέφτουμε σε τείχου με κατό. Έτσι ανάποδα ηγά το βράδυ, αυτό του νου Τη αγάπη πάει να βρει. Όσοι κρύβονται στη λάσπη τη αυρή, κοπήκανε στα δαχτυλά ή σταυρή για ανθρώπων έργα. ματιά καρδιγε με κουπιά και φερμουά κατεστραμένα δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα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 στο ίδιο παρεμβάν σαν αιώνιοι όισουν οι βαραβάν τροπού η φύση Άδι, τα μάτια κι καρδι. καρδιά μου άρθατε στραμένα δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς Υπάρχουν ωραία πράγματα στο Ιντερνετ, και όχι μόνο η δυνατότητα να διαβάζει κάτι για να έχει σχολιασμό από κάτω, να εκτονώνεις, ρίχνει πέντε πενιλί και και ηρεμή. Μπορεί να μπει κάποιο στο Ιντερνετ για να ψάξει. Αυτή η κρίση του πετρελαίου διότι ένα από του τρόπου που πρέπει να φυλαχτεί κανένα ψυχολογικά είναι να οδηγεί αυτοκίνητο ή να είναι μέσα σε ολοφορείο και να περνάει μπροστά από διάφορα πρατήρια βενζίνη και να βλέπει τη τιμή. Μαθαίνεις συγκοπή δηλαδή σε τρία λεφτά δεν χρειάζονται πολλές, πολλές φιλοσοφίες Γίνεσαι αμέσως ιδικός περί τα ενεργειακά και ξέρεις πάρα πολύ καλά γιατί μπορεί να ανέβει από τη ζάχαρη μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι άλλο στο σούπερ μάρκετ Όμως αν θέλει κάποιος να ψάξει να βρει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή Πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στο νομισματικό επίπεδο Πώ ήρθε τον Bretton Woods, πώ φτάσαμε εδώ μέχρι σήμερα. Για να μπορείτε και να παρακολουθείτε αυτούς που σα κάνουν αναλύσει και ενίοτε μέσα ανάμεσά του ξεφυτρώνει και ένα σώρα και λέει κάτι για Τράπεζε Ανατολή ε, και πάει η ζωή σου. Η μία και καλή και δει μία, ε, έτσι το ευχαριστιέσαι. Λοιπόν, το, 1990, ε, το 1971, σα σήμερα δηλαδή, βάλτε πριν από πόσα χρόνια, διακόπτονται μέσα σε βαθιές διαφωνίε οι μυστικές συνομιλίες μεταξύ των πετρελαιοπαραγωγών χωρών και των δυτικών εταιριών πετρελαίου αυτές που τότε τις λέγανε 7 αδερφές λοιπόν, οι συνομιλίες γίνονταν συντεχεράνι ποιο ήταν το πρόβλημα το πρόβλημα ήταν ότι οι χώρε του περσικού κόλπου οι οποίες ήλεγχαν και ελέγχουν το μεγαλύτερο ποσοστό εξαγωγών του λεγόμενου μαύρου χρυσού απαιτούσαν το 1971 αύξηση των τιμών πώλησης για μας τους μεγαλύτερους είναι ένα σημείο καμπής. Ήρθε η κρίση του πετρελαίου μετά, του, μεταξύ 71 και 73, έτσι την ξέραμε, σαν κρίση του πετρελαίου, η οποία άλλαξε άρδιν τόσα πολλά πράγματα, από ισοτιμίες νομισμάτων, από την τιμή του μαύρου χρυσού. Δεν μπορεί κανένας να φανταστεί. Αρχίστε λοιπόν να ψάχνετε στο ίντερνετ πραγματικές πληροφορίες, με βάση τις ημερομηνίε, τα γεγονότα... Ψάξτε να βρείτε ποιος τα γράφει, γιατί τα γράφει, πώς τα γράφει Και αρχίστε να βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα Θα μου πείτε και τι κάνει αυτό Α, Κάνει μια σειρά από πράγματα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά Αντιμετωπίζεις κάποιον που σου λέει ότι λεφτά υπάρχουν Ξέροντας πού βρίσκονται τα λεφτά και ποιος τα έχει στα χέρια του Δεν τον αντιμετωπίζεις απλώ Με τέτοιο τρόπο ώστε να φτάνουμε στο σημείο γελιότητας Να κάφτεις το σκαμνί ο Πανδρέου, επειδή είπε αυτή τη φράση και λέω γελιότητα, αυτά δεν κρίνονται στα δικαστήρια. Κρίνονται στην πολιτική και κρίνονται στην κάλπη. Και υπεύθυνο σημαίνει, παίρνω την ευθύνη για μια πράξη. Από την ψήφω μου μέχρι τη ζωή μου. Από τον τρόπο που σκέφτομαι με τον τρόπο που διαβάζω. Από τον τρόπο που σερφάρω στο διαδίκτυο με τον τρόπο που σερφάρω πραγματικά. Γιατί είναι πολύ αστείο να δει κάποιον να προσπαθεί να κάνει μπάνιο στην παρακα... παραλία τη Θεσσαλονίκη με 40 πόντου χρόνια. Αλλά αυτό είναι για να γελάσει το χιλάκι 3 λεφτά. Δεν είναι ούτε παράδειγμα προς μίμηση ούτε κανένα θα βγει να το κάνει και εν πάση περιπτώσει όταν το κάνεις σκέφτεις και αυτούς που δεν μπορούν να βγουν απλώς από το σπίτι τους. Και έχει και πολύ δίκιο γιατί φτάσαμε να έχουμε αντίληψη τη δημοκρατία μόνο ω καταναλωτική δημοκρατία. Μην ξεχάσω να πω: αρχίσαν οι εκπτώσει, βγείτε έξω να ψωνίσετε. Όπω μπήκα εγώ σε ένα κατάστημα για κάτι ευτελού αξία, και μου λέει η κυρία εκεί μέσα, είχαμε την Black Friday, αυτή που τη λένε. την Big Friday, πώ τη λένε, δεν θυμάμαι. Black Friday, με εκπτώσεις Είχαμε τι γιορτέ που ο κόσμο αναγκαστικά κάτι θα πάρει, κάτι θα κάνει και θα κινηθεί. Τώρα έχουμε και τι εκπτώσει. Υπάρχει μια περίπτωση να πάνε καλά θα ψωνίσουν οι ίδιοι άνθρωποι που δεν υπάρχουν λεφτά αυτό τον καιρό Τρεις φορές μέσα σε ένα μήνα Λέω μέλα, πες το μου Και μου γράφει ένας φίλος Βρελιάνα δεν αντέχεται άλλο αυτή η τυποτεκρατορία Σόρας, αξιολογήσεις, τρομοκρατία για τον καιρό Που θα πνίξει είπαν την Αθήνα στο χιόνι Ο καιρός δεν πνίγει Βρελιάνα Μεταβάλλεται, η ασχετοσύνη πνίγει Διαπίστωσα πριν από τις γιορτές λέει ο Αποστέλλον το μήνυμα, ότι στο πρόγραμμα σχολείων που έκαναν α, την πενθυμερί του στην Αθήνα ήταν και μία ολόκληρη μέρα αφιερωμένη σε επίσκεψη στο Athens Mall. Επισκέψεις σε πιο πολλά ιστορικά μνημεία δεν υπήρχαν. Δεν υπάρχουν. Αποβλακωτικό καταναλωτισμός και μόνο. Για να μην πω τίποτε για πιθανή επίσκεψη στο σκοπευτήριο τη Κεσαριανή, προφανώ. Πρέπει όμω να περάσουμε σε ειδήσει. Σανε λένε! Όλοι μασκλέψανε κλέψαν αυτή που τους πιστέψανε κλεψαν για να το Για τα μήνυμα σα δύο είναι το τηλέφωνο κρατήστε το Για SMS ιel καινού στο 19650 και για email studio παπάκerlfm.gr. τη μέρα. Που είναι για σήμερα κιόλα. Η Σοφία Παπαζογλου στον Ιαννό παρουσιάζει τι δικέ μα ξένε. Οι πόρτε ανοίγουν στι 9. Η είσοδος με ποτό πήρε η κρασί 18 ευρώ. Εγώ έχω τρει διπλές προσκλήσει για απόψε. Για αυτού του τυχερού, του τρει πρώτου που θα πάνε στο βιβλίο 11.20, 8.200, γιατί εκεί απόψε η Σοφία Παπαζογλου θα παρουσιάσει τραγούδια που πρωτοείπαν οι τρει σπουδαίε Ελληνίδε τραγουδίστριε, μυθικέ φωνέ, υπό τον τίτλο Οι δικέ μα ξένε. Η Ροζέ Σκενάζη, η Στέλλα Χασκίλ με εβραϊκή καταγωγή και η Μαρή Κανίνου με αρμένικη καταγωγή. Νομίζω να περάσετε πάρα πολύ καλά. Είναι και ο καιρό που το επιτρέπει να μετακινηθεί κάποιο στον Ιαννό. Απόψε, οι τρει πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν, τρει διπλές προσκλήσει: Να πάτε να περάσετε καλά, να πιείτε και ένα ποτήρι κρασί στην υγειά σαν να έτσι, για να φεύγει, για να την ξορκήσουμε. Γιατί. Αυτό μου έρχεται έτσι αυτορμήτω να το αφιερώσω στο Γεωργίου σήμερα, εκεί που είναι άρρωστο και εύχομαι να μα ακούει από τώρα. Είμαι στου απέξω. Να, είναι στου απέξω του ραδιοφώνου αυτή τη στιγμή για να ζει αυτό. Είναι γραμμένο πίσω το 1994, όταν τίποτα δεν έδειχνε ότι θα φτάναμε ω εδώ, η το του Αντώνη Ανδρικάκη, η μουσική και το τραγούδι του Αντώνη Βαρδί. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Σχρεμμένου. Δεν με γνωρίζει με αφορίζεις, φοβάμαι και ολοκλίνομαι. Στον πανικό μου, κάτι δικό μου, να ψάχνω και να αφήνω με. Κάνω αγώνα και στον κανόνα ασύμε είμαι η κι την πατήσω Κι ας σε ψυχίσω Στις νύχτας Την προσπέρασή <Και> Ό,τι και να μου κάνουν επιμένω Της γενιάς μου δεν πέρασε το τρένο Κι ας σουρδιάζουν φαντάσματα και λύκη Θα τους πάρω αυτό που μου ανήκει Να θυμάσαι πως είμαι στους αφέξω Το παιχνίδι μου μόνο θα το πέσω Συνεργός δεν θα γίνω στην απάτη Κι ας με λένε και παραπάτη με την καραμπαλάκα και μια την του μου, με γράφω και μου, Υπνή αφήνω στο τίτλο Σαν κρατούμενος Ό,τι και να μου κάνουν επιμένω Της γενιάς μου δεν πέρασε το τρένο Κι ας μου φαντάσματα και λύκη Θα πάρω αυτό που μου ανήκει Να θυμάσαι πως είμαι στους αφέξω Το παιχνίδι μου μόνο θα το παίξω Συνεργός δεν θα γίνω στην απάτη Κι με λένε τρελό και παραβάτη Ό,τι και να μου κάνουν επιμένω Τις δυνάμεις που δεν πέρασε το τρένο, Για σου βιάζουν φαντάσματα και λύκη. Θα τους πάρω αυτό που μου ανήκει. Να θυμάσαι πω είμαι στου απέξω. Το παιχνίδι μου μόνο θα το παίξω. Συνεργώ δεν θα γίνω στην απάτη. Κι α με λένε τρελό και παραπάτη. Το παιχνίδι μου μόνο θα το παίξω. Να θυμάσαι πω είμαι στου απέξω. Ο φίλο μου ο, ο Μπακάλι, αρχίζουν και έρχονται τα πρώτα σα μηνύματα γραμμένα μέσα στο δυστυχώ αρνητικό πνεύμα των ημερών. Γράφει 20 μέρε κακοκαιρία και χιόνι για να βγει μέσα από το άσπρο η σαπίλα, η δισοδεία, η απανθρωπιά του αστικοκαπιταλιστικού καπιταλιστικού συστήματο όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε όλη την Ευρώπη. Άραγε, πόσοι το είδαμε, νιώνιο ο Μπακάλι, άγμοραι νιώνιο. Αλήθεια, πόσοι το είδαμε. Μου φαίνονταν τρελό. Να βλέπω την είδηση που δεν ξέρω αν την προσέξατε. Μπορεί και να την είδατε, μπορεί και να μην την είδατε. Το καθένα έχει τόσα βάσανε αυτόν τον καιρό που δεν μπορεί και εύκολα να κάνει συνδυαστικά. Δουλειά μα είναι εδώ, των ανθρώπων που κάνουμε επικοινωνία. Πα και βοηθήσουμε να ανοίξει κανένα μυαλό, να κάνει καμιά σύνθεση διαφορετική, να αλλάξουν οι του μυαλού, να καταλήξει διαφορετικά συμπέρασμα, <χω> χωρί έτοιμε στροφέ, χωρί με το ζόρι καθοδήγηση του μυαλού προ τη συμφορά, προ το στουκάρισμα με τα πράγματα. Τα ανοιχτά μυα μόνο Μόνο οι δυλοί φοβούνται τα νύχτα μυαλά Οι γενναίοι τα χαίρονται Και προσπαθούν να τα κερδίσουν Πάμε λοιπόν στην ουσία Έπαιζε μια είδηση χωμένη μέσα στα δελτία Ότι κατεβήκανε στη Χάβρη Στο λιμάνι Και διασχίζουν την Ευρώπη Με σιδηροδρομικές γραμμές Πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές και σε ράγες Τάνξ Απίστευτος από τάνξ Είναι οι δυνάμει του ΝΑΤΟ φτάσανε και τάξεις δηλαδή από την Αμερική και από τη Βρετανία και από παντού μαζί με άλλα οπλικά συστήματα τα οποία κατευθύνονται όλα προς τα φανταστείτε το μόνοι σας, κοιτάξτε το χάρτη δείτε ποιες χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ προς τα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία προσέξτε τώρα την έκφραση τα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία άρα το ΝΑΤΟ αρχίζει και παίρνει τη μορφή κρατου το ΝΑΤΟ με τη ρωσια Προσέξτε καλά την έκφραση. τον Άτο με τη Ρωσία. Σα το λέω γιατί αντίστοιχε παπαριέ, οι οποίε όμω έχουν τη σημειωτική του αξία, ακούγονται και στο Κυπριακό. Δεν βάλανε τίτλο στον Αναστασιάδη. Όχι. Προσέξτε, ποιοι δεν βάλανε τίτλο στον Αναστασιάδη. Οι εκπρόσωποι θεσμών και κρατών δεν βάλανε τίτλο στον Αναστασιάδη. Δεν υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν είναι κράτο η Κύπρος, Δεν είναι κράτο μέλο τη ωραία του Ευρωπαϊκή Ένωση. His excellence. Η αυτού εξοχότη, ο κ. Αναστασιάδη, μαζί με την αυτού εξοχότητα τον κύριο Ακίντζη. Κοντολογή να το μεταφράσω, θύμα και θήτη στην ίδια πλευρά. Πώ σα το κόβετε δηλαδή. Λοιπόν, την ίδια ώρα που γινόταν αυτό, άκουγε ότι δεν τα βγάλουν πέρα τα νοσοκομεία από τη γρήπη, την τρέχουσα γρήπη. Όχι τη γρήπη τη βαριά, αυτή την εποχική γρήπη που λέμε. Όχι οπωσδήποτε αυτή που έχει επιπλοκέ και σκοτώνει άνθρωποι, παροστήσανε Ζε και αυτού του 400 που πήγαν σε μία μέρα στο νοσοκομείο τη Λάρισα. Και βγήκε, και την άκουσα με τα αυτιά μου, στο Euronews, τη Γαλλίδα Υπουργό Υγείας, να λέει θα πάρουν μέτρα. Ποια είναι αυτά τα μέτρα? Σιγά μην πάρουν γιατρούς. Σιγά μην φέρνουν παραπανήσια φάρμακα. Κόψαν τα χειρουργεία. Τα μη προγραμματισμένα. Αυτά που είναι μη προγραμματισμένα, ρε παιδιά, όταν δεν είναι προγραμματισμένο να χειρουργείο, ότι είναι έκτακτο. Και σε άλλε περιπτώσει κόψανε προγραμματισμένα χειρουργία, αλλά για ασθένειε που σου λέει έτσι με μια περιφρόνηση βαθιά τη έννοια την άκουσα με τα αυτιά μου να λέει, για παράδειγμα του καρκίνου. Λέει, mm. εντάξει, έχει καρκίνο, έχει υπολογίσει ότι θα χειρουργηθεί, ξέρω μετά από 20 ημέρε. Σου λένε επειδή τρέχει η γρήπη, έχει χειρουργηθεί μετά από 20, έχει χειρουργηθεί μετά από 30. Δηλαδή, πώ το χωράει ο νους του ανθρώπου αυτό. Πείτε μου, πώ το χωράει, δηλαδή, π, π, π, τι, τι νόημα έχει και σα λέω η Γαλλία δεν έχει μνημόνιο. Η Γαλλία δεν έχει δουνουτού. Η Γαλλία δεν έχει πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνο να πηγαίνει φουλάτη για τέταρτο όπως πάμε εμείς. Παρά τα αυτά αυτό συμβαίνει. Μου γράφει ο Παντελής, ο Χάρος. Μίλησε για την Black Friday, για την κατάσταση στην αγορά. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Απ' τη μια υποχρέωση των 4 δίσμε το Δεκέμβριο. Απ' την άλλη, μείωση του ΕΚΑΣ κατά 50%. Η τεράστια ενεργεια που το πραγματικό τη ποσοστό ξεπερνάει το 30%. Σκάσε, λένε ότι επήγε 23 και είναι και χαρούμενοι. Οι καταγεγραμμένοι, έτσι. Σε συνδυασμό, από αυτού που έμειναν να δουλεύουν, το 1 τρίτο να μείβεται με 100 και 200 ευρώ και το άλλο 1 τρίτο να έχει να πληρωθεί από 3 έω 6 μήνε. Τέτοια πράγματα δεν τα λέμε ούτε καν εδώ μέσα. Δεν είναι. Θα μα σκοτούν και οι πέτρε να μα κυνηγάνε. Μένει το υπόλοιπο τρίτο. Το Ό,τι μπορεί να κάνει, κάνει από δουλειά Και από κατανάλωση Η κυβέρνηση θριαμβολογεί για το πλεόνισμα των 7,5 δις Όταν η Γερμανία με δεκαπλάσιο ΑΕΠ Δηλώνει περίπου τα ίδια Δηλαδή και λιγότερα Λοιπόν Επειδή τα πράγματα αρχίζουν και βαραίνουν Νομίζω ότι ο μόνος που μπορεί να εκφραστεί καλύτερα από εμάς Είναι Η σκοτεινή μητέρα γη Η στίχη είναι του εξαιρετικού Δεν λέμε τίποτα, Η μουσική Θεϊκού Μανουχατζηδάκη Στο τραγούδι Να Θεά η Μαρία Φαραντούρη Εξαιρετικώς αφιερωμένο Στους ανιστιχούντες με τα Προσφορές και αγχώνες, πως να βαστάξουν πες μου η λέξη. Γίνανε φιάλτες ιεώνες, και η καρδιά σαν κάρβουνο καί. Νησι προσφορές και αγχώνες, δε μας τιμούν, δε ουδεγιθαί. Και Μα πήγε παραπέρα γύρανση του καημού δασκάλα. Ζυζάνι, στεναρέ, κλείνουν τα παράθυρα οι μαλάδε. Να μην κοιτάνε τα μυαλά, παιδιά. Βγέννησαν οι δρόμοι από φωνιάδε. Τα βήματα του σακού τα βαριά τα παράθυρα οι μάναδες και έχουν μια μαύρη πέτρα στη καρδιά. Κυρά η σκοτεινή μητέρα, άχτεμα σπίτες παραπέρα, κυρά ζωή του καημού δασκάλα Συμπίλη στενά. Φίλε το τραγούδι μου στο είπα Είναι γραμμένο μάλιο την πολλιά Στείλε της εκδίκησης στο γηπα να ανάψει τη σοργή στην πυρκαγιά Φίλε το τραγούδι μου στο είπα Κάν δικό σου τώρα και χαίλια Κυράζω η σκοτεινή μητέρα Τις φύγες παραπέρα κυράζω η καημού δάσκαλα σβήνεις στενάρ κοντάλα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε κλέψαν κι αυτοί που τους πιστεύανε Λοιπόν να είμαστε εδώ και δεν θέλω καθόλου Μα καθόλου να σας συγχύζω Μου Θα στάνουν όλα αυτά που έχετε Κάπως να παίρνουμε και μια ανάσα Λοιπόν, Αλκιονίδες λέμε εμείς Τις μέρες που έχει η Λιακάδα Μέσα στο Γενάρη Δεν έχουνε φανεί ακόμα Στην Αττική με τον παλαβό υπέροχο καιρό μας Που έχει συγκεντρώσει Με το με τον άλλο τρόπο mm. Όχι γιατί έπρεπε Αλλά γιατί έτσι σχεδιάστηκε Αθλία τη Μισή Ελλάδα Έχουμε λιακάδα. Και δεν έχει καν δόντια ο ήλιο. Έχουμε κάτι 11-12 βαθμού. Δεν το λέω στατιστικά αυτή τη στιγμή. Το λέω γιατί αυτοί που είναι στην Αθήνα ξεχνάνε. Ότι έξω από την Αθήνα μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα. Και επειδή βλέπουν τον καιρό καλό, μπορεί να πούνε αύριο το πρωί και έξω <χαι> η Υπηρεσία. Δεν πάνε να είναι μισή χώρα τώρα στο ψυγείο. Είναι αυτό το Αθηνόκεντρο, κέντρο. Αυτή η αντίληψη ότι εμεί εδώ να ε, καθαρίζουμε και παίρνουμε και τι αποφάσει για του υπόλοιπου η αλκιονίδα όμω είναι και το πολύ φωτεινό και ωραίο και αγαπημένο μου σινεμα και έτσι σας έχω τώρα πέντε διπλές προσκλήσεις προσέξτε μαζί με την ευκαιρία να τις χρησιμοποιήσετε όποτε θέλετε από αύριο ως και την τρίτη στις 14 και τέταρτο γιατί mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. πολύ ωραία τα νέα έχει αφιέρμα στο χαφριμπούγκοτ ή στον επιλεγόμενο μπόγκι μπορεί να μην τον έχετε ακούσει γιατί οι πολύ νεότεροι άνθρωποι Ειδικά τα κορίτσια Αλλά αυτή η γοητεία Και αυτός ο έρωτος για παράδειγμα που ξεφύτρωσε την ταινία Καζαμπλάνκα Δεν έχει πεθάνει μέχρι σήμερα Παραμένει όνειρο άπιαστο για πάρα πάρα πολλούς Έχει λοιπόν η Αλγιονίδα ε, Επειδή ο Μπόγκαρτ έφυγε στις 14 Ιανουαρίου του 57 ε, ε, Ένα αφιέρωμα στο Μπόγκαρτ Ξεκινάμε Γεράκι της Μάλτας Μία ταινία Φιλμ νουάρ που θεωρήθηκε κινηματογραφικός θησαυρός. Εκεί ο Μπόγκαρντ είναι ε, ο κοινικό, έξυπνο, ευαίσθητο ιδιωτικό detective. Κυριολεκτικά έφτιαξε αλυσίδα από ρόλου παρόμοιου <coughs> και στα αστυνομικά μυθιστορήματα και στι αστυνομικέ ταινίε. Καζαμπλάνκα, λατρεμένη Η ταινία. Μια ερωτική ιστορία που συνεχίζει να συγκινεί γενιέ και γενιέ. Κάντε ένα πείραμα. Στείλτε νέα παιδιά να πάνε τη δουν την ταινία και άμα δεν ενθουσιαστούν, πιστέψτε με. Λοιπόν γιατί έχει Μπόγκαρτ και Μπέργμαν μαζί έτσι Λοιπόν μια ταινία τόσο κλασική που ελάχιστοι που αγαπούν το σινεμά δεν την ξέρουν Έχουμε και τρίτη ταινία πιο δυνατός από το διάβολο Ένας Μπόγκαρτ, μια Λολομπρίτζιτα, Jones Σκληρός άντρας, πανέμορφες γυναίκες Νομίζω ότι ένα ακόμα φιλ νουάρ θα σας φτιάξει τη διάθεση. Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211 διπλές προσκλήσεις να τις χρησιμοποιήσουν από αύριο ως και την τρίτη στις 10 και 14 να πάνε να χαρούνε να περάσουν καλά. Και εγώ θα γυρίσω πίσω μαζί με την αντίληψη ότι μέσα στη Θήλα ρε παιδιά υπάρχουν άντρε Έλληνε, γυναίκες ελληνίδε, νέοι άνθρωποι όχι ίσως πολύ νέοι, ίσως λίγο λιγότερο νέοι Αλλά υπάρχει ένα, ένα νιάτο, μια φρισκαδούρα ένα καινούργιο που έρχεται που Τα κούτσο καταφέρνει, προσέξτε δεν βολεύεται, τα κούτσο καταφέρνει να ακουστεί Τα κούτσο καταφέρνει να παρουσιαστεί Που γράφουνε στίχους εξαιρετικούς, που έχουνε τριφεράδα Που πλησιάζουνε τα θέματα διαφορετικά που έχουν μια πρωτοτυπία στη μουσική του, που έχουν πολύ ωραίε φωνέ. Αυτά για τη μουσική, για το τραγούδι. Το ίδιο αντίστοιχο πράγμα υπάρχει στο θέατρο, υπάρχει ε, ε, στο σινεμά. Υ, υπάρχει, υπάρχει. Χάνεται μέσα στε, σε αυτή την ιστορία. Λε και το πλακώνει ο χιονιά τη αθλειότητα, τη οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ελεύθερη Αγορά. Στίχη Μουσική Τραγούδι, Βασίλη Προδρόμου, το πρωτάκι. Για όλα τα παιδάκια που νομίζουν, μόλι πάνε στο σχολείο, ότι γίνανε και φοιτητέ. Ακόμα θυμάμαι κι ας πάει καιρός, που σε θρανίο με πήγε να κάτσω Τι παράξενος κόσμος κι αυτός και τι βαρύς σάκος, σαν να ξεκίναγαν τότε θαρίς τα βάσανά του μικρού κατεργάρι μέσα σε τόσους μικρούς φοιτητέ μάνα, ποιος να σου κάνει τη χάρη και έτσι εσύ ζωή σαν μια τρελή σαμπρέλα Που μπαλωμένοι τις πρόχνουν παιδιά με πληγωμένα χέρια Και πριν προλάβω να ξυριστώ βρέθηκα μόνος σε ξένο τοπίο. Πανεπιστήμιο και εγώ ξανά πρωτάκι σε σχολείο. Και όταν η ηλιτελίωση πια μπήκα σε γκρουπ που το λέγανε η Μαγεία να σε κυνηγούν Στραβάδι το στόχο και έτσι κύλησες εσύ ζωή Σαν μια τρελή σαμπρέλα Που μπαλωμένη τις πρόχνουν παιδιά Με πληγωμένα χέρια Σαν υπηρέτησα είπα αρκετά τέρμα τα βάσανα πάμε για άλλα Μα η ζωή κάνει κύκλους παιδιά και τρέχει η ρημάδα Λοιπόν έρχονται τα μηνύματά σας και με γράφει ο Ανδρέας Hello Ουλιανά από το Λονδίνο. Γεια σου εκεί στο Λονδίνο το ωραίο το Brexit, το δεν ξέρω πώ αλλιώ το λέτε τώρα πια. Εν πάση περιπτώσει, αστείευομαι. Απλώ αστείευομαι, γιατί μου φαίνεται πολύ αστείο να υπάρχει πρόβλημα με τον έλεγχο έτσι όπω σχεδιάζεται τώρα η επίλυση του Κυπριακού, Ανδρέα, με κύπριε δυνάμει στην Ελλάδα, την Αγγλία και την Ρωσία και την ε, Τουρκία και να λένε ότι η Τουρκία πώ θα ελέγχει μια χώρα που είναι μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Αγγλία δηλαδή θα την ελέγχει και θα είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι τη Ένωση αλλά δεν θα είναι τη ζώνη. Άρα λοιπόν θα έχουμε έναν έλεγχο από κάποιον που είναι μέλο τη Ένωση αλλά δεν είναι τη ζώνη. Έναν έλεγχο από την Ελλάδα που είναι ε, τη ζώνη και τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία εκτό. Δηλαδή ήθελα να ξέρω ο Ροσόδο ποιο τη σκέφτεται αυτέ τι λύσει και τι βάζει κάτω. Ποιο τη σκέφτεται. Και πως από τη Ζηρίχη θα φτάσουμε σήμερα στη Γενέβη για ε. να συζητάμε για όλα αυτά τα πράγματα. Και επιμένει ο, και έχει δίκιο ο Ανδρέας. Επειδή μίλησες για Νάτο και Ρωσία, να σημειώσω ότι μόλις πριν από πέντε μέρες, μπράβο ρε παιδιά που τα θυμίζετε αυτά, τα Ηνωμένα Έθνη, ΟΗΕ δηλαδή, μετονόμασαν τις χώρες της Βαλτική, τη Λετωνία, την Εστονία και τη Λιθουανία ως χώρες της Βορείου Ευρώπης, αν στην Ελλάδα θα είχαμε ασχοληθεί με αυτές τις τρεις χώρες που τις λέγουμε παλιά όπως λέει και ο Ανδρέας εδώ ανατολικό μπλοκ και τώρα τις λέμε Βόρεια Ευρώπη <coughs> αν δεν είχαμε μπασκετμπολίστες από εκεί δηλαδή κόβω το κεφάλι μου αλλάξε ο Μανολιός και από ανατολικό μπλοκ η Βαλτική σου λένε έγινε Βοράς εκεί δίπλα θυμίζω είναι ένα κομματάκι γης μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας συμφωνούμε κανείς καλά που το φωνάζω, τουλάχιστον φανάζω του που ανήκει στη Ρωσία και λέγεται Καλίνιγραν ή Κενιξέργη κατά τα ελληνικά, το Κενινγκέργη κάπως έτσι το λέγανε οι Γερμανοί. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο, πάμε για πολύ χοντρά πράγματα και δεν παίρνουμε με μυρουδιά. Ο Τάσος Σταρ, Σταριτζόλου, «Καρησπέρα και καλή χρονιά Λιάνα, στα 14 μου φωνάζαμε Τζόνσον Χανουμάκη, Τζόνσον βγάλε το φέση. Είμαστε στον επόμενο αιώνα και η Κύπρος πάει για πουλίμα. Λοιπόν, να γυρίσω πίσω στη Στέλλα τα ευχαριστήρια και για τα χρόνια πολλά και ο Βασίλης βάζει μια τροφή για σκέψη. Να θεωρούμε λιάνα τους Τουρκοκύπριους θήτες είναι σοβινιστική απλοποίηση μιας πολύ περίπλοκης κατάστασης όπου οι Τουρκοκύπροι μπορούν πολύ εύκολα να θεωρούν τους εαυτός τους θύματα και για πολύ καλού λόγους. Δεν θα σου φέρω αντίρρηση επί της ουσίας. Η δική μου αναφορά πήγαινε κατευθείαν στην κατοχή. δυνάμει που είναι μέλη του ΝΑΤΟ, εισβολή σε χώρα που έχει γίνει από μέλο του ΝΑΤΟ εναντίον άλλου μέλου του ΝΑΤΟ. Σε μία εποχή που σε αυτήν εδώ τη χώρα, τη δικιά μου, τη δικιά σου, τη δικιά μα, τη χώρα, το ΝΑΤΟ περιπολεί στο Αιγαίο, όπου άλλη χώρα του ΝΑΤΟ ανοίγει ζήτημα για συμπλέγματα νησιών, όπου ο Ερντογάν βγαίνει και λέει δεν θα φύγουν τα στρατεύματα από εκεί, όπου εμεί λέμε δεν θα φύγουν οι Τούρκοι στρατιωτικοί που, το, που φύγαν από εκεί μετά το πραξικόπημα και πρέπει να μείνουν εδώ. Είναι περίπλοκο το θέμα, δεν αντιλέγω. Περίπλοκο ήταν και το Κυπριακό, ξέρετε, δεν αντέχω την περίπλοκη υποκρισία του δίκαιη και βιώσιμη λύση. Δίκαιη και βιώσιμη λύση, ακούνε και οι Παλαιστίνοι, ακούνε και οι Κύπροι, κοντεύει μισό αιώνας και θα συμφωνήσω πολύ περισσότερο με το φίλο που δεν έχει όνομα, η Τσαλίκης, ο Γιάννης, ποιος είναι. Μόνο ένας από τους Ζησαριόνοβιτς θα σώσει την κατάσταση. Μην με ρωτήσετε ποιος είναι, ψάξτε. Διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέ κλέψαν έχει γίνει viral και παίζει στο διαδίκτυο ένα βιντεάκι του Αλτζαζίρα που δείχνει οι Σύρου πρόσφυγε οι οποίοι έχουν πάει, α, έχουν μαζέψει από του καταπλισμού πριν ξεσπάσει ο χιονιάς, με μόνη την προειδοποίηση. Ό,τι φαγητό περισσεύει και μόλι και έσπροσε ο χιονιά βγήκανε και το δίνανε στου αστέγους της πόλη. Την ίδια ώρα διαβάζει αυτό το φρικτό πράγμα στην Αθήνα. 20 μέρε κάναν να ανακαλύψουν το πτώμα μα σε στον Άγιο Δημήτριο. Ο άντρα λέει τελικά, γύρω στα 70 και είναι θύμα στραγγαλισμού μέσα σε έναν ύπνόσαγο πεταμένος στο κέντρο της Αθήνας. Ήρθε και ο χιονιάς, κάλυψε λίγο τη μυρωδιά και τώρα ψάχνουν να βρουν από την ασφάλεια α, μια ταυτότητα που είχε απάνω του αντιστοιχεί σε έναν άνθρωπο που γεννήθηκε το 1944. Δηλαδή σε εκείνα τα μαύρα κατοχικά Λοιπόν, επειδή πρέπει να του καταλαβαίνουμε του άλλου, γιατί ο πολιτισμό είναι να αποδέχεσαι τη διαφορετικότητα, και επειδή η ομορφιά των άλλων είναι αντίστοιχη με την ομορφιά που έχουμε μέσα μα, όταν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον άλλον, και επειδή έχω και άλλα μηνύματα, πολλά δικά σα, αλλά η εκπομπή σήμερα πάει μέχρι τι 6. Οπότε θα είμαστε παρεούλα και υπομονή. Καλύπτω τη μία από τι δύο ώρε του Γιώργου, μετά θα πάμε και στα αθλητικά. Λοιπόν, ο συγγραφέα είναι ο πασίγνωστο και εξαιρετικά αγαπημένο σε μένα, ναι. Ο Ζιλμπέρ Σινουέ. Είναι α, από τι εκδόσει Ψύχο Ένα βιβλίο το οποίο εγώ με το που το είδα θέλω οπωσδήποτε να το διαβάσω. Θα το σύστηνα στον οποιονδήποτε και στην οποιανδήποτε ενδιαφέρεται και συμφέρει να βλέπει τα πράγματα όπω είναι ιστορικά. Έχει σημασία γιατί ο Ζιλμπέρ Σινουέ είναι θεωρείται από του καλύτερου και εγκυρότερου με ε, γνώμε εγκύρων. Έχει γράψει 21 βιβλία. Εγώ διαβάσει 5-6 από αυτά. Ό,τι έχει κυκλοφορήσει δηλαδή στα ελληνικά, είναι από του εγκυρότερους από πλευράς ιστοριογραφίας, συγγραφείς ιστορικών ε, μυθιστορημάτων. Λοιπόν, αυτό που έρχεται τώρα εδώ είναι ο προφήτης του Θεού, η ζωή του Μωάμεθ. Με δίνα 672. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε που ο προφήτης παρέδωσε την ψυχή του στον ύψιστο. Περισσότεροι από εκείνου που τον γνώρισαν έχουν χαθεί, κάποιοι έχουν πεθάνει, άλλοι έχουν σκορπιστεί. Στην απερατοσύνη τη Ανατολή, όλοι εκτό από έναν Γερόντα. Είναι ο τελευταίο μάρτυρας ή η ιστατή ανάμνηση. Ένα νεαρός γραφέα, ο Χουσέιν Αρντ Αλτζαούντ, τσαουάντ, καλπάζει μετά λογό του στην έρημο. Το καιρό πιέζει. Είναι πεπισμένο ότι ο ίδιο ο ύψιστο του έχει αναθέσει μια ιερή αποστολή να καταγράψει τι του Γέροντα για να τι μεταβιβάσει στον κόσμο. Θα φτάσει έγκαιρο ο Τσαουάντ. Ο μαθητή θα μπορέσει να θυμηθεί με κάθε λεπτομέρεια τα λόγια του Μουάμεθ. Με το απαράμιλο ταλέντο του, ο Ζιλμπερ Σινουέ, ξαναζωντανεύει τη ζωή του Μουάμεθ, τι πράξει και τα κατορθώματα ενό ανθρώπου, ενό προφήτη, όπω τον λένε οι πιστοί του, πάνω από ένα δισεκατομμύριο σε ολόκληρο τον κόσμο, που τον βλέπουν ω πηγή έμπνευση άνδρε και γυναίκε. Γιατί με αυτό το παθιασμένο αφήγημα, όπω λέει και το δελτίο των εκδόσων ψυχογειό. Μεταφερόμαστε στη χαραυγή αυτού που λέμε σήμερα, σύγχρονη εποχή. Έχω λοιπόν στους αυτούς που θα τηλεφωνήσουν στο 211-208-200 βιβλία μαζί με την προτροπή την Τετάρτη στις 18 του μηνός στο public στις 9 η ώρα το βράδυ ο συγγραφέας θα παρουσιάσει ο ίδιος το βιβλίο του. Εξαιρετική ευκαιρία, σε Σινουέ, ο προφήτης του Θεού, η ζωή του μωάμεθ στο 211 208 200. Γιατί αν το καλοσκεφτείτε Και ακούσετε και το πως έγιναν τα πράγματα Είμαστε στον ίδιο παρανομαστή <coughs> Το τραγούδι γράφτηκε στο συγγνώμη το 1981 Η στίχη είναι του Κώστα Τριπολίτη Η μουσική του Δήμου Μούτσι. Στο τραγούδι η στη σωτηρία μπέλου Και καταντήσαμε πουλές, ανθρώπινα ρετάλια Με άχη και με απειλέ, βρισχές και Ακούστε Ακούστηκε τους στίχους θα το χαρείτε. Γράφτηκε όταν ξεκίναγε η αλλαγή και όλα έμοιαζαν πάρα πολύ ωραία. 1981. Mm. Τώρα έχουμε την επιστροφή του Γιώργου στους κόλπους της φόβης. Mm. να με Εγώ σε σκέπτομαι αλλιώς κι αλλιώς η κοινωνία Εγώ σε σκέπτομαι αλλιώς κι αλλιώς η κοινωνία Χωρίς τη λέγραβο και φως η επικοινωνία με άγγι και με άπειλες με σιές και παρακάλια και καταντήσαμε Λοιπόν, ε, ε, γράφει ο φίλο μου ο Θανάση από τα κάτω Πατίσια. Καλησπέρα, Λιάννα, κάτι για τον Σόρα. Επειδή αρχή τη εβδομάδας άνοιξε και εδώ στη γειτονιά μα γραφείο, χρονών και η είδα ορισμένου που πάνε εκεί και γράφονται και πληρώνουν 50, 60 ευρώ, δεν ξέρω ακριβώ. Δεν πάνε επειδή πιστεύουν στο Δία και στα εφελήν. Ο Σόρα χτυπά στα κουτοπώνηρα ένστικτα του νεοέλινα φελί. Του λέει ακριβώ αυτό που θέλουν. Ότι θα του χαριστούν τα δάνεια και τα χρέη στην εφορία. Ότι για παράδειγμα αυτό που πήρε δάνειο το 2007 για να πάει σε εξωτουρισμό στην Ταϊλάδη, θα του χαριστηθεί το δάνειο και θα το πληρώσει κάποιο άλλο. Αλλά κάτι σημαντικό εδώ. Για κάτι στι δεν έλεγαν και κάποιοι άλλοι παλιότερα και κυβερνούν τώρα. Πανέξυπνο ως ώρα του ξεπέρασε. Σαρκαστικό το μήνυμα. Ελπίζω ότι και εσεί οι ίδιοι από μόνοι σα το καταλαβαίνετε. Αγαπητέ μου, φίλε Κωνσταντίνε Καρτσόνη, έχει στείλει 15 φορέ το ίδιο μήνυμα, χρεώνεσαι ανεφλόγου και αιτία, γράφοντας δέους αλύση χρέους, ίσον μείωση ρήτρα ανάπτυξης εξόφληση κατοχικού Δανίου 1942 χωρίς συμψηφισμό, ίσον πόρει 72 δις, όχι δάνεια και μνημόνια. Ναι, αλλά η υπόθεση του κατοχικού Δανίου θέλει πολύ βαθιά συζήτηση, δεν λύνεται με ένα μικρό μαθηματικό τύπο, θέλει μια συζήτηση πέραν το ενώ, πέραν των πρωτοβουλειών επιπέδου ζωής Κωνσταντοπούλου, και δεν μπορεί να συμπαρατάσετε με τα υπαρκτά προβλήματα απέναντι στη Γερμανία χρεώστη. Είναι βαθύτατα πολιτικό ζήτημα, συνεπάγεται αλλαγή συσχετισμών σχετισμών δυνάμεων πολύ μεγαλύτερη από αυτή που συζητάμε για να είμαστε και σοβαρότεροι σε προσεγγίσεις τέτοιων πολύ μεγάλων ζητημάτων. Όχι τίποτα άλλο, το κατοχικό δάνειο είναι βαμμένο με αίμα και τόσο αίμα που θα έπρεπε να μην, το, να μην μοιάζει με αποζημίωση για ένα αίμα Σε ώρες που μιλάμε αυτή τη στιγμή για την επίλυση του Κυπριακού Για την εισβολή και την κατοχή με αγνοούμενος ως αυτή τη στιγμή Ο Μανώλης Μητσιάς στο τραγούδι Βασίλης Δημητρίου στη μουσική Ο Γιάννης ο Κακουλίδης στους στίχους Άδικα μου κλέψαν τη ζωή Γεννήθηκα στα σίγουρα Γεννάρη Κάποιοι με βρήκαν και με δώσαν του γιόνια Και με πετάξαν στη ζωή σε ένα παντάρι Και εκεί μ' αφήσαν ένα ζώστα σκοτεινά Αδικά, αδικά μου κλέψαν τη ζωή. Η μοίρα του οκίζουνε το πεπρωμένο. Και για ένα τίποτα με κάναν παράκυρη. Μένα μητρό, Φαλερωμένο, αδικά, αδικά, αδικά μου Τη ζωή μου να σε περιθώριο που ήταν στενό. Όταν προσπάθησα με κάποιον να μιλήσω, Μπροστά μου βρήκα το απόλυτο κενό. Αδικά, αδικά, αδικά μου κλέψαν τη ζωή. Η μοίρα του οκείζουνε το πεπρωμένο. Και για ένα τίποτα με κάναν παρακεί. Μένα μητρό, με ένα μητρό. Αδικά. Αδικά, άδικα να το μικρόφωνο και σήμερα μάλιστα ω 6 παίρνουμε μια ώρα από τον Γιοριού. <γει> Ξέρετε ότι θα με μισήσετε αυτοί που τον ακούτε με, με, με τα πάθους αλλά δεν φταίω εγώ, φταίει που είναι ο δικός μας οπότε θα μοιραστούμε την ώρα του και ελπίζω να κρατήσουμε εδώ και τους ο, ακροατές του όχι για κανέναν άλλο λόγο γιατί θα μπορούσατε για παράδειγμα στα μήνυματά σας να μου στέλνετε παραστικά με ευχές συγκεκριμένε, με τι αθλητικές σας προτιμήσεις μαζί με τις ευχέ. Μην μπλακώσετε τα βρυσίδια, επειδή είμαι εγώ εδώ και είμαι και γνωστή Παναθηναϊκά για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Για αρρώστια είμαστε εδώ. Οπότε ε, λίγη έτσι, ευπρέπεια παρακαλώ. Άλλωστε, όταν οι άλλοι, ακόμα και οι αντίπαλοι, παίζουν καλά, το αναγνωρίζω και το έχω πληρώσει εξαιρετικά ακριβά. Λοιπόν, κατά αυτήν την έννοια, αυτά είναι για μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Εμεί είμαστε ακόμα στη δικιά μα εκπομπή. Και έχω διαβάσει μια είδηση και την έχουν ευχαριστήσει ιστορικώ κοκαλάκια μου. Όσο ελάχιστε ειδήσει σε αυτόν τον κόσμο. Πιστεύω στα αλήθεια ότι ζούμε με μεγγελισμού, πολιτικού μεγγελισμού, επιστημονικού μεγγελισμού. Θυμάστε ποιο είναι ο Μεγγέλε, ε. Επιστήμονα, γιατρό άνθρωπο, ο οποίο στα ναζιστικά στρατόπεδα βασάνει για τη ράγμα για του ανθρώπου. Ε, του θεωρούσε ανθρώπου, αυτού που δεν ήταν σαν του. Ε, και πάνω σε αυτού έκανε πειράματα. Δεν έχουμε καμία συζήτηση για την πρόοδο της επιστήμης επί αυτών των βίαιων. Ο μενγκελισμός είναι η πεμπτουσία της υποταγής της γνώσης και της επιστήμης στον ναζισμό. Είναι το ναζιστικό κατοχικό κομμάτι επί των επιστήμων εναντίον των ανθρώπων. Είναι σαν κάτι ευφύιστα χαμουδίθεν πολιτικούς αναλυτές που λένε ευτυχώ που έπεσε η βόβα στη χειροσήμα και τελείωσε ο πόλεμος. Δηλαδή, μιλάμε για ένα έγκλημα κατά τη ανθρωπότητα, ανθρώπου που βρήκε στον ύπνο του. Μην δεν συζητάμε αυτά. Δεν δε σηκώνει πια. Στι μέρε μα πρέπει να έχουμε μυαλό, αν θέλουμε να τελειώσουμε τον 21ο αιώνα, γιατί αλλιώ μα βλέπουν να μην τον τελειώνουμε τον 21ο αιώνα. Λοιπόν, ακούστε. Μια ηρωνία τη ιστορία. Να είναι καλά, η κυρία Παντσέληνα που το έχει γράψει. Ο, τα οστά του Ιώσεφ Μέγκελε, του αγγέλου του θανάτου, αμάν λέξη αγγέλο δίπλα, αλλά τέλο πάντων αυτό ήταν το του, του Auschwitz. Που πραγματοποιούσε φρικτά πειράματα σε χιλιάδε Εβραίου, χρησιμοποιούνται τώρα για μαθήματα ανατομία νέων ιατροδικαστών. Mm. Τον έχω λατρέψει αυτόν τον κύριο, τον Δ. Μουνιόφ, που την κάνει αυτή τη δουλειά. και περισσότερα από 30 χρόνια, τα οστά του Μέγκελε βρίσκονταν στα ζήτητα του Ινστιτούτου Ιατρο... Ιατροδικαστική του ΣΑΟΠΑΟΛΟ τη Βραζιλία. Ο Δ. Ντανιέλ Νορομέρ Μουνιόφ, επικεφαλή τη ομάδα που ταυτοποίησε τα οστά του το 85, πήρε πρόσφατα άδυνα να τα χρησιμοποιήσει στα μαθήματα ιατροδικαστικής που κάνει. «Θα είναι χρήσιμα, λέει ο Μουνιώθ, για να διδάξουμε πώς να εξετάζονται τα οστά ενός ατόμου σε συνδυασμό με δεδομένα που υπάρχουν σε έγγραφα για το ίδιο άτομο, εξηγώντας ότι η ζωή του Μέγγελε ω ως καταζητούμενου και το μυστήριο για το που βρίσκονταν καθιστούν τα οστά του ένα ακόμα πιο χρήσιμο διδακτικό εργαλείο. Για παράδειγμα, γράφει καλή συνάδελφο, λέει ο Μουνιώθ, Εξετάζοντα τα οστά του Μέγκελε, βρήκαμε ένα κάταγμα στη Λεκάνη. Και πληροφορίζα τα στρατιωτικά του έγγραφα λένε πω είχε υποστεί τέτοιο κάταγμα σε ατύχημα με μηχανή στο Auschwitz. Μ δεν είναι το Γκρέκοβιτ είναι το ατύχημα, να μην προλάβει να κάνει πειράματα και στου υπόλοιπου. Δεν μου σχόραμαι όταν τα λέω αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορώ πια, δεν κρατιάμαι, μου ήρθε να μα το κεβάλει μόλι ακούω το όνομα Μέγκελε. Κρατώντα το κρανίο του Μέγκελε, και έχει και φωτογραφία εφημερίδα εξαιρετική, ο Μουνιώθ έδειξε μια μικρή τρύπα στην αριστερή πλευρά του στόματο. Και εξήγησε ότι το ζευγάρι των Γερμανών που τον είχε φυγαδεύσει στη Βραζιλία είχε δηλώσει στην αστυνομία ότι ο Μέγκελ υπέφερε συχνά από ένα απόστημα που φρόντιζε μόνο του με μία λεπίδα. Φανταστείτε, άνθρωπο τώρα, Ε. Μόνο του γιατρό έφτιαχνε με μία λεπίδα ένα απόστημα που είχε, ένα απόστημα. Ολόκληρο ήταν ένα απόστημα για την κοινωνία και για τη ζωή. Το καθάριζε και άφηνε μια τρύπα δίπλα, η οποία βγήκε μέχρι και το κρανίο του. Πέθανε μόλι πριν από τέσσερι δεκαετίε από πνιγμό στα ανοιχτά του Βραζιλιάνικού κρατηδίου του Σαο Πάολο. Mm. Σα ανατρίχιασα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όσο ξεκολουθούμε να ανατριχιάζουμε μπροστά στι ναζιστικές φρικοδίες, τόσο λιγότερο κινδυνεύουμε από το τι να τις ξαναϋποστούμε με οποιαδήποτε δικαιολογία. Και έτσι, για να σας αφαιρέσω και την, το άγχος, θα είμαστε μαζί σας, ξαναλέω και την επόμενη ώρα, στη θέση του Γιώργου του Γεωργίου που είναι Αροστούλης, εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε ένα εξαιρετικό τραγούδι για αυτήν την ώρα «Μονάχα φίλοι σου» Η στίχη είναι του Γιάννη Ευθυμιάδη Η μουσική του Γιώργου Καγιαλίγου Στο τραγούδι η Βικτορία Ταγκούλη Σας παρακαλώ πάρα πολύ προσέξτε τους στίχους Είναι τρυφερό καινούριο, Παρουσιάστηκε το 2017 Η τραγουδίστρια είναι εξαιρετικοί Εδώ και πάρα πολύ καιρό στα αλήθεια Τι Συμφωνώ με την Άνση Έχω να ακούσω ένα τόσο ωραίο τραγούδι. Και νομίζω ότι θα βρει και πολλούς και πολλές Στην ίδια θέση Με αυτήν που περιγράφεται στους ήρωες του στίχου Μικροί ξαπλώναμε τα βράδια Και εσύ ανακάλυπτες τα θαύματα στο σώμα μου ήταν τραύματα απ'ταν τα τα σου χάδια Στα μάτια σου είδα τον Θεό μου έγινες φως και μην δύναμη κι αυτό σου έδινε τη δύναμη να χει το βάρος κάθε μου. Στα πόδια σου έφερα τα κι ούτε να φυγεί. Φύγε για να βρει ελπίδα και να παλέψεις με τους δαίμονες έδωσες μαχαίριες ατέρμονες για να χαράξει η λιαχτίδα. Έμεινα εδώ να περιμένω να αναμετριέμαι με την άβλη που έκτισες παράδεισο στην κόλαση μου. Κατεβαίνει στα πόδια σου. Έφερα τα